Θέλω να σας πω και τα ευχάριστα Είμαστε κυρίες και κύριοι πρωταθλητές Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης στους φόρους Στην πάντα, στην πάντα Δεν ξέρω bom σας κάνει bom Εμένα με κάνει πάρα πολύ το χρυσό μετάλλιο. Τώρα παίζει ο Εθνικό Σύμνο. Και να δούμε πώ είμαστε πρωταθλητέ. Ο Γιάννης Πρετεντέρης Από τη χθεσινή του εκπομπή, έτσι θέλαμε να ξεκινήσουμε. Με τα χαρμόσυνα έκανε μια απαρίθμηση και πολύ καλά έκανε ο άνθρωπο. Και έκατσε κάτω και τα κατέγραψε. Ο Εθνικός Σύμνος έπαιξε, δεν τον έβαλε χτες βράδυ στην εκπομπή του, γι' αυτό όμως είμαστε εμείς εδώ την επόμενη μέρα για να στολίσουμε αυτό που σκέτο βγήκε να κάνει βόλτα μόνο του στην επικαιρότητα. Ε, θα ακούσουμε αυτή την καταγραφή, έχει μια αξία γιατί εφόσον έκανε τον κόπο, ο συνάδελφος, πρέπει να μοιραστούμε και να νιώσουμε την ίδια υπερηφάνεια που νιώθει ο καθένα όταν ακούει αυτή την απαρίθμηση. Που κάνει ο Γιάννη Περτεντέρη. Θέλω να σα πω και τα ευχάριστα. Έλα, ελα, γόρι μου, Έλα, γόρι μου, ελα. Είμαστε κυρίε και κύριοι πρωταθλητέ. Είμαστε πρωταθλητέ Ευρώπη στου φόρου. Ελαδώρα! Είμαστε πρωταθλητέ στο φόρο εισοδήματο. Είμαστε η πρώτη στην Ευρώπη. Ελαδώρα! Ο μέσο όρο τη κλίμακα ανώτατη στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 είναι 36,66. Στην Ευρωζώνη των 17, Η Ελλάδα, Ελλαδάρα, πρώτη, με 46. Δεν μπορώ να περιμένω, θα πνιγώ για την Ελλάδα, ρε γραμώτο. Είμαστε πρωταθλητές, στον φόρο επιχειρήσεων, σαρώνουμε. Έλα σου λέει, όλα, δεν σταματούν να τράβουν τα φωτές. 21,84 η Ευρώπη των 28, μεσοσόρων. 25,95 η 17, 26 Ελαδάρα. Ελλαδάρα, δάρα, σε γουστάρα. Έχουμε και καλύτερη επίδοση γιατί ανεβάσαμε τώρα, δεν φτάνανε αυτά, ανεβάσαμε τους φόρους, τις ομόφωνας επιχειρήσεις για φέτος, τις μικρές επιχειρήσεις, άλλη μια δεκαπεντάρα από πάνω. Δεν είμαστε απλώς τους αθλητές, είμαστε και Το κείμενο το οποίο κάνει Είμαστε βολευτές κυρίες και κύριοι και στο Fiat. 21,52 ο μεσοόρο τη Ευρώπη το 28. 20 και 45 ο μεσοόρο τη Ευρώπη 17. 23 η Ελλάδα. Δεν μας βγαίνει κανένα. Αγαπητοί Ελληνέ φίλοι, κερδίσατε. Όλα είναι αλήθεια. Είναι πρωτιέ αυτές, δεν είναι ψέματα των δημοσιογράφων. Έκατσε κάτω, τα μέτρησε, τα έβαλε και πολύ καλά έκανε. Και έκανε αυτή την απαρίθμηση, το στολίσαμε και εμεί να το έχουμε ω παρακαταθήκη στο τέλο τη εκπομπή να το ξανακούσουμε. Γιατί νιώθει μια υπερηφάνεια όταν τα ακού όλα αυτά. Τα αφήνουμε αυτά, μάλλον τα έχουμε στο νου μα, γιατί το επόμενο συνδέεται με αυτό. Πώ τα έχουμε καταφέρει όλα αυτά. Σίγουρα με το μνημόνιο. Πολλά από αυτά, ε, αν όχι όλα από αυτά. Και εφόσον τα κατακτήσαμε με το μνημόνιο, όπω λέει και ο Μπάμπη, και από το ΜΕΓΑ πάμε στο άλλο κανάλι, ε, πρέπει να συνεχίσουμε να μένουμε εκεί. Άρα θα πούνε ναι, εμείς θα δώσουμε και τα υπόλοιπα δισεκατομμύρια που θα χρειαστεί. Και αυτό υπηρεσίες... είναι ένα καινούριο μνημόνιο, Μπάμπη. Με τι όρου θα μα δώσουν αυτά τα χρήματα, αν τα δώσουν. Δεν ξέρω πώς θα το κάνουν, αλλά η δική μου πεποίθηση είναι ότι το πιο απλό είναι να γίνει μια επέκταση του παρόντος μνημονίου. Άλλωστε το περιβάλλον υπάρχει, το μνημόνιο ισχύει μέχρι το 16, δεν υπάρχει κανείς λόγο να ξεφύγουμε από αυτό. Λα λα λα... <στονικό> <Είμαστε προδοθλητές. στονικό> το μνημόνιο ισχύει μέχρι το 16, δεν υπάρχει κανεί λόγο να ξεφύγουμε από αυτό. <στονικό> Είμαστε πρωτοαθλητέ. Και σε εμά δεν λέτε τίποτα. Υπάρχει κανείς λόγο να ξεφύγουμε από αυτό. Μα δεν θέλει και κανείς να ξεφύγουμε από αυτό εφόσον πέτυχε και επειδή θα, μας και με, θα είναι μέχρι και το 16 εδώ σύμφωνα πάντα με τα χαρτιά και τις προβλέψεις που έκαναν αυτοί που έχουν πέσει όλα έξω και οι Έλληνε και οι ξένοι, το μνημόνιο πρέπει να μείνει το λέει και ο μπάμπη. δεν υπάρχει λόγος να φύγουμε από αυτό και θα σταθούμε τώρα για λίγο στα θετικά που έχει φέρει το μνημόνιο, είναι πάρα πολλά αλλά διαλέξαμε στην τύχη κανά δυο. Ένα από αυτά είναι ο Ανδρέα Λοβέρντο. Από μόνο του είναι θετικό, τον έχουμε χάσει, είναι η αλήθεια, αλλά κάποιο ρόλο θα παίξει στη σούπα των κεντροαριστερών οπωσδήποτε. Ο Ανδρέα Λοβέρντο μα θυμίζει τι ακριβώ θετικό έκαναν στα χρόνια του Μνημονίου. Επειδή δείχθηκαν από τι κυβερνήσει, τι οποίε και εγώ συμμετείχα, και από τη δικιά σα ιδιαίτερε ικανότητε στον εξορθολογισμό των δημοσίων δαπανών, πράγματι. Καταφέραμε να συγκρατήσουμε τις δαπάνες yeah. Πράγματι, χτυπήσαμε ή σε ό,τι με αφορά τουλάχιστον τσακίσαμε τη διαφορά σε ορισμένους τομεί. πήραμε χρήματα πίσω Oh dear, France sans importance ma tu sans lui je suis un peu par rouge seul dans le métro ma je veux que Τσακίσαμε τη διαφθορά. Ορίστε, ναύτα τα θετικά, το λέω ο Λοβέρδο. Αν κάτι έχουμε να θυμόμαστε από τα χρόνια του Λοβέρδου στα Υπουργεία που πέρασε, αλλά και από τα χρόνια του Μνημονίου, είναι αυτό ακριβώ: Ότι η διαφθορά έχει τσακιστεί, όχι απλά χτυπήθηκε. Τσακίστηκε η διαφθορά, δεν υπάρχει τέτοιο κρούσμα. Όλα αυτά που μα απασχολούν από το παρελθόν λύνονται και αυτά. Οπότε πάμε στα καλά. Και αυτό πρέπει, δεν υπάρχει λόγο να φύγουμε από το Μνημόνιο, επειδή έχουμε και θετικά, ακούσαμε ένα μόλι από τον Άνδρεα Λοβέρδο στη Βουλή τα Υπα. Ε, κάπου εκεί στη Βουλή είπε και ο Κουκουλόπουλος στα δικά του πώς έχει καταλάβει ο Κουκουλόπουλος την ε, τάση των νέων ανθρώπων να φεύγουν από αυτό τον τόπο και το λέω τάση για να ηρωνευτώ αυτό που θα ακούσετε σε λίγο, την αναγκαστική έξοδο, φυγή, κατατρεγμό των Ελλήνων νέων επιστημόνων που φεύγουν από αυτή τη χώρα. Πώς το έχει αντιληφθεί ο κύριος Κουκουλόπουλος. Είναι η καλύτερη στιγμή να στείλουμε όλοι μαζί ένα μήνυμα στη νέα γενιά τη πατρίδα μα. Θα το πω στο πιο καθαρά γίνεται, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι. Μ όποιο νέο και αν μιλήσετε εδώ και αρκετά χρόνια, λένε ότι δεν μα χωράει ο τόπο. Δεν πρόκειται για το κλασικό χάσμα γενεών. Εδώ πρα, πρα, πρα, πρόκειται για ρήξη. Και αυτό και πρέπει να υπάρξει ένα καθαρό μήνυμα. Να το πω πολύ καθαρά και το εννοώ. Αν δεν μα χωράει όλου ο τόπο, να φύγουμε εμεί να μείνουν νέοι. Και σε δεν λέτε τίποτα Αν δεν μας χωράει όλους ο Να φύγουμε εμείς να μείνουν Μα οι Δεν φεύγουν επειδή υπάρχουν οι παλιοί σε αυτόν τον τόπο, φεύγουν επειδή οι ίδιοι δεν έχουν μέλλον σε αυτόν τον τόπο. Γιατί αυτό ο τόπο χωράει και του παλιού, χρήσιμοι είναι, εκεί που πρέπει να είναι, και του νέου, κυρίω του νέου, εκεί που πρέπει να είναι. Αλλά δεν υπάρχουν δυνατότητε να απορροφηθούν οι νέοι, όχι επειδή υπάρχουν οι παλιοί. Επειδή δεν υπάρχουν δυνατότητε, και αυτέ που υπήρχαν οι λίγε τι έχουν ξεριζώσει όλε, τι έχουν τσακίσει μαζί με τη διαφθορά που είπε ο Λοβέρδος πριν, έχουν τσακίσει και τι όποιε ευκαιρίε, δυνατότητε. Υπήρχαν στο πρόσφατο παρελθόν. Η Σοφία Βούλτεψη ακολουθεί, η οποία χαρακτηρίζει βολέστει, τότε στη Βουλή, έχουμε μείνει λίγο για λίγο στα όσα λέγονται στη Βουλή, ε, χαρακτηρίζει βολέ του μετανάστες Όσο το ακούμε. Θα έχουμε στο νούμερο ότι οι είναι, η δολή ήταν και τα εννιά παιδάκια που βρήκαν τραγικό θάνατο προχέ, οι τρει μανάδε και κυρίω όλοι αυτοί οι άνθρωποι, τα που έρχονται από χώρε που γίνονται πόλεμοι ή που η πίνα θερίζει, κάνουν χιλιάδες χιλιόμετρα με τα πόδια, μπαίνουν σε ένα σάπιο καΐκι ή σε ένα καΐκι εν περιπτώσει, να βρουν ένα, ένα μέλλον χωρίς να ξέρουν και αυτοί που ακριβώς. Όλοι αυτοί είναι εισβολείς. Όσον αφορά στο φαρμακονίση το συνδέεται συνεχώ και σήμερα, ακόμη σήμερα, μιλήσατε για δολοφονικές ενέργειε. Εξυπονοώντα σαφώ ότι το, το λιμενικό μα είναι αυτό που είπατε από την πρώτη στιγμή, γιατί εκεί στέριξατε να βγάλετε ανακοινώσει, δηλαδή κοινικοί δολοφόνοι. Αυτό είπατε και σήμερα και θεωρείτε ότι τώρα σα ακούει ο κόσμο έξω και θα τρέξει να σα ψηφίσει. Δεν πρόκειται να πάρετε εθνικέ εκλογέ, αγαπητοί συνάδελφοι. Γράψτε την ημέρα που σα το λέω, όσο τίθεστε όλων αυτών. Των εισβολέων δεν υπάρχει άνθρωπο ούτε από την αριστερά ούτε από τη δεξιά ούτε από το κέντρο που θα έρθει να σα ψηφίσει. Όσο τίθεστε επικεφαλή όλων αυτών των εισβολέων. αυτών των εισβολέων Μετά τις εκλογέ τη τοπική αυτοδιοίησης ευρωεκλογές Ο υπουργό στην Ελλάδα θα είναι πάλι ο Αντώνη Σαμαράς Μπράβο! Και κάτι ευχάριστο. Ο Μανόλι και Θελογιά είναι αυτό. Θα τον ακούσουμε σε λίγο. Και η κυρία Βούλη, ψυ ακούσατε εισβολή και μιλούσε προ τον ΣΥΡΙΖΑ και του έλεγε ότι όσοι υποστηρίζεται αυτού του εσβολή. Δεν πρόκειται να σα ψηφίσει ο κόσμο και όλα τα υπόλοιπα. Τι θα κάνει ο κόσμο, θα φανεί σε λίγε μέρε. Αυτό που μπορούμε να καταγράψουμε μέσα στιγμή, είναι ο πανικό τη Νέα Δημοκρατία και ο πιθανάτη ρόχο του Πασό. Αυτό είναι ευχάριστο και το ένα και το άλλο. Τώρα, οι δολέ χαρακτηρίζονται όλοι αυτοί που είπαμε και πριν και εσμβολία δεν είναι ο Τόμισεν, η δολέζεται δεν είναι ο Ράχενπαχ. Ισβολή δεν είναι όλοι αυτοί που του καλοδέχονται εδώ οι δικοί μα, η κυβέρνηση, οι υπουργοί, που σκύβουν το κεφάλι, σκύβουν και τη μέση και αποφασίζουν αυτοί οι ξένοι και άλλοι τόσοι, οι οποίοι εκφράζουν συμφέροντα, εκφράζουν ομίλου, εκφράζουν απόψει πολύ συγκεκριμένε για το πώ πρέπει να συνεχίσει η ζωή στην Ελλάδα, στον νότο τη Ευρώπη και γενικότερα στην Ευρώπη. Αυτή δεν είναι η εισβολή. Η εισβολή είναι τα νεκρά παιδάκια στα κρύα νερά του Αιγαίου. Μανώλη Κεφαλογιάνη. Κοιτάξτε, πρώτο, μετά τι εκλογέ τη τοπική αυτοδιοίκηση τη Ευρωεκλογή, ο Δηπουργό στην Ελλάδα θα είναι πάλι ο Ντόνι Σαμαρά. Mm -hmm. Δεύτερον, ο Δηπουργό στην Ελλάδα θα είναι πάλι ο Ντόνι Σαμαρά. Είμαστε πρωταθλητέ. Και σε εμά δεν λέτε τίποτα, Ο Δηπουργό στην Ελλάδα θα είναι πάλι ο Ντόνι Σαμαρά. Αχ, ματαιότη, ματαιότητον, τα πάντα ματαιότηση τι άλλο να πει κανείς Το Μανώλη Κεφαλογιάννη που πρωθυπουργός θα είναι Ο Αντώνης Σαμαράς Ποια δεν είναι αυτό το ζητούμενο Γιατί ξέρουμε πολύ καλά τι κάνει ο Πρωθυπουργό στην Ελλάδα Αν έχει την πλήρη εξουσία Και ποιος αποφασίζει Τελικά για τα όσα γίνονται στην Ελλάδα Χαρακτηριστικό το παράδειγμα προχτές οι Αφήσα του Τουρνάρα σε μια άλλη αίθουσα Πήγαν οι μεγάλοι, ο Γάλλος ο Γερμανό, αποφάσισαν δίπλα οι Υπουργοί Οικονομικών τι ακριβώ θα γίνει με την Ελλάδα χωρί καν να ειδοποιήσουν τον Στρουνάρα. Δεν ξέρω αν του το έχουν ανακοινώσει. ή πότε θα αποφασίσουν να το ανακοινώσουν. Αυτά γίνονται. Πόση σημασία έχει μετά από όλα αυτά, μετά και από αυτό το γεγονό, μετά και από αυτό το σκηνικό, ποιο θα είναι Πρωθυπουργό του Μαξίμου όταν οι αποφάσει λαμβάνονται όχι μόνο εκτό Μαξίμου αλλά και εκτό Ελλάδα σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό. Στη Κεφαλαιονιά συμβαίνουν αυτά που ξέρουμε. Ταλαιπωρία. Πήγε ο Πρωθυπουργό την προηγούμενη εβδομάδα, στην αρχή, τα βρήκε όλα καλά, μας διαβεβαίωσε. Στην πορεία των ημερών άρχισε να ξετυλίγεται ένα κουβάρι εκεί πολυπλοκότητα και της του κρατικού μηχανισμού. Ήρθε και χθεσινή δόνηση και όλα αυτά τα ξεβράκωσε κανονικά. Δεν έχουν νερό, δεν έχουν τροφή, δεν έχουν βενζίνη, δεν έχουν στέγη. Όλα τα σπίτια δεν έχουν οικοκυριό γιατί έχουν σπάσει μέσα τα αντικείμενα, όπως ξέρουμε και όπως βλέπουμε εικόνε. Ήταν λογικό, πήγε ο Δήμαρχο σήμερα το πρωί του... τη Κεφαλαιονοιά εκεί να δει τι γίνεται και του την έπεσε ο κόσμο. Μα έφερε η Σάββη Και πήγανε για νερά και δεν του άφηνε τροχέα. Λέει μην πάτε στο μουσείο. Ο άνθρωπο από τη Σάβη, ξέρετε τι είναι για να τον αφήσουν να φέρει μερίδες παή και μαγειρεύει το γυροκοπείο για <συσίλωση> τους τρόφους και για τους <συσίλωση> ξέρετε <συσίλωση> που βρισκόμαστε ξέρετε που βρισκόμαστε <συσίλωση> <τα> ξέρετε, <συσίλωση> ξέρετε <συσίλωση> αλλά να σας πω κάτι εγώ είμαι εδώ από ώρα και είδα πέντε εργαζόμενους <συσίλωση> δεν είδα κανένα να μας στηρίξει! <συσίλωση> σας λέει λάω τη διά Κανένα! Πρέχαμε <Κεχάμε> για τους δικούς <Κεχάμε> μας, <Κεχάμε> για τι οικογένειές μας, <Κεχάμε> για τους τρόφιους και τους ανθρώπους <Κεχάμε> που παίρνανε. <Κεχάμε> Δεν είχαμε κανένα η κύριε Παρίσι. <Κεχάμε> <Κεχάμε> Ούτε έναν. Έναν ένα <Κεχάμε> να <Κεχάμε> συντονήσουν. Έναν. <Κεχάμε> Λογικό βέβαια σε τέτοιε περιπτώσει, ό,τι και να του έχει του ανθρώπου που έχει χάσει την περιουσία που βλέπει γκρεμισμένο το σπίτι, που βλέπει το θάνατο και τη γίνα τρέμει από κάτω, ό,τι και να του δώσει ω κράτο, δεν θα είναι ευχαριστημένο. Όμω εδώ δεν έχουν δώσει και τα αυτονόητα. Παρά του υπουργού που πηγαίνουν εκεί συνέχεια και παρά τι δηλώσει επικοινωνιακέ, θε βράδυ κράξαν και το δένδια, πάλι στην κεφαλωνιά. Εδώ πάντω είναι η Ελληνοφρένεια. Η βούλτευση ήταν αυτή που ακούσαμε, όχι Ζαρούλια, γιατί με ρωτάτε, ήταν η Σοφία Βούλτευση, βουλευτή Β' Αθήνα τη Νέα Δημοκρατία. Ελληνοφρένεια. Εδώ, 211-2008-200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Σε μέσο, ποιο θέλει να στείλει γραφειρή, αλλά φύνει και ενώ το μηνυμά του αποστολή στο 54%. Και mail στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο papai Ο Νίκο Απρανίδη ρυθμίζει τον ήχο και με τον αέρα τη κεφαλαιομιά και με τα όσα συμβαίνουν εκεί, πάμε στι πρώτε διαφημίσει. Οι Λιάβες. πέρτες τις μοιράζανε χθες το στάδιο έπρεπε να πάμε με το αυτοκίνητο να δώσουμε βενζίνα δεν υπάρχει ε, δεν, δεν υπάρχει. έχουν και βενζίνη Γιώργο τώρα ε. Σε ενδιαφέρει ναι. μόνο ο τουρισμός. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι εδώ στον Άγιο Δημήτρη, έχουμε το εστιατόριο. Είναι όλα γη Δεν ήρθε κανεί, μα κανεί, να δει Λέψε, κάτι. Δεν ήρθαν οι μηχανικοί την προηγούμενη φορά, μετά τον πρώτο σεισμό. Ήρθαν οι μηχανικοί, μα αφήσανε μία αίτηση να τη συμπληρώσουμε ε, ε. με δικαιολογητικά ε, ε. και με τιμολόγια. Του ρώτησα, του πήρα τηλέφωνο. Λέω, παιδιά, το μαγαζί είναι 21 χρονών τέλο πάντων. Ε. Πού να βρω το τιμολόγιο τώρα από τι πόρτε, ήταν όλα χειρόγραφα. Μου λέει, αν είναι τόσο παλιό το μαγαζί, έχεις κάνει απόσβεση κεφαλαίου και δεν δικαιείσαι τίποτα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανείς, ούτε μια σκηνή, τίποτα. Είμαστε στον δρόμο, κυριολεκτικά. Είμαστε μορδοαθλίτες. Και σε δεν θέλετε τίποτα. Στο αργοστόλι δεν μπορεί να πα. Είναι κλεισμένο ο δρόμο. Okay. Το λιξούρι δεν δουλεύει το φέρει να πα στο αργοστόλι. Ε, πού στο διάολο θα πάμε εμείς. Yeah. Στα άγραφα είμαστε μόνοι. <profit> <profit> πού είναι οι σκηνέ, πού είναι το κοντέινερ, πού είναι κάτι, <profit> πού είναι η πολιτεία. να διαφερθούν, να βαβέρουν σκηνέ, κάτι να μείνουμε, που θα που θα μείνουμε, μείνουμε. ούτε φαγητά, ούτε νερό τίποτα, τίποτα να πάρω ας πούμε, από το σούπερ κάτι να φάμε και δεν υπάρχει όλα είναι κλειστά γιατί έχουν πέσει τα αντικείμενα τους μέσα τα προϊόντα και δεν υπάρχει θα τίποτα να μην ασχοληθούν και... άλλο με τα σπίτια και Πώς με θα... αυτά. ό,τι πέσανε πέσανε μπορείς να πας. Είναι κλεισμένος ο δρόμος. Το Λιξούρι δεν δουλεύει, το φέρει να πας στα Αργοστόλη. Ε, πού στο διάολο θα πάμε εμείς. Ωραία ερωτήματα, μια απάντηση. Θα τη δώσουν οι αρμόδιοι, πώς το λέει εδώ ένας ακροατής, να το βρω, γιατί καταρχήν ρωτάτε για το τραγούδι, θα σου πούμε σε λίγο. Φαντάζομαι όχι το ελληνικό αυτό που είναι σαν απομίμηση του ε, εθνικού ύμνου. Ρωτάτε για το άλλο, το γαλλικό. Είναι Ε, λέει εδώ ο Μπάμπη. Δεν μπορεί να παραπονεθεί κανεί. Πήραν οι πληγέντε ολόκληρα 586,94 ευρώ. Ακόμα σήμερα, θαυμαστικό, κηρύχθηκε κεφαλονιά, η κεφαλαιονιά σεισμόγκληκτη περιοχή. Αυτό λέγεται κρατική αμεσότητα. Αχάριστοι Έλληνε με ένα 5,8 ρίχτερ. Αμέσω παράπονα. Μπάμπη. Υπογραφή. Όχι ο γνωστό. Ένα άλλο είναι. Μίμη Ανδρουλάκη. Στη Βουλή θυμίζουμε ότι η ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξη είναι ο Κωστή Χατζηδάκη και ο Νότι Μηταράκη. Με, το, με αυτό τον ασβέστη που λέγεται τυρί που βάζουμε στα, στο 80% των ξενοδοχείων, αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Αλλά έχουν την εντύπωση ότι μιλάμε σε ό,τι μη ακούόντων. Το χειρότερο Υπουργείο τη Γυβέρνηση, το χειρότερο από κάθε άποψη σε αυτά τα θέματα, είναι το Υπουργείο Ανάπτυξη. Δεν υπάρχει χειρότερο Υπουργείο σε αυτή τη κυβέρνηση από το Υπουργείο Ανάπτυξη. Έχει χάσει την επαφή με την πραγματικότητα και κρίμα στα δύο άκη. Πρέπει να τα σβήσετε, τα άκη από τα ονόματά σα. Το θέμα δηλαδή, αν τους έλεγαν αλλιώ, θα ήταν αλλιώ τα πράγματα και, εν πάση περιπτώσει, κάποιο που είναι άχρηστο σύμφωνα με την λογική ανδρουλάκη, δεν πρέπει να έχει το άκις, γιατί θυμίζει την Κρήτη ή είναι και το ίδιος έχει την ίδια κατάληξη και τον θίγει το άκις από όλα αυτά. Βουλευτή υποτίθεται, έχει ψηφίσει τα μνημόνια και η έννοια του και το άγχος του είναι πάντα σε κάτι τέτοια όχι απλά δευτερεύοντα, τριτεύοντα και τεταρτεύοντα θέματα, ενώ η ουσία είναι ότι με την ψήφο του έχει βουλιάξει και έχει καταστρέψει χώρα, λαό, δουλειές, ελπίδες, ανθρώπους και οτιδήποτε άλλο. Και επειδή δεν μπορεί να τα παραδεχτεί όλα αυτά, κάνει αυτές τις πολύ άχαρες και προβλέψιμες φιόρει του Ρίτσες στην Βουλή πάντα ο Μίμης, Ανδρουλάκης. Το λέει εδώ επίσης ένας άλλος ακροατής Είστε να είστε άδικοι με την κυβέρνηση Είναι τέσσερις υπουργοί αυτή την ώρα στην Κυβαλλονιά Και όπως λέει ο Πανμέγιστος Αυτιάς Όσο πιο πολύ τόσο καλύτερα Ελλάδα αποστολή. Θα εκφράσω δύο μηνύματα. Πρώτον, προ τον κύριο Ιδέντια, θέλω να του πω ότι δεν είναι το θέμα η χαμηλή ποιότητα μετανάστε, αλλά οι χαμηλή ποιότητα ψηφοφόροι σε αυτή τη χώρα. Και δεύτερον, στο Μητροπολίτη το Γκορτινία, ότι δεν ξέρω αν έχει ακούσει ότι το Υπουργείο Παιδεία θέλει να καταργήσει τοπικέ εορτέ και πολιούχου για να επεκτείνει το σχολικό έτο. Έτσι, χάνουν οι μαθητέ ένα υποτίθετες κλεισιασμό. Αυτά τα ξέρει όταν μιλάει για αυτού που κάνουν το Σταυρό του ή όχι. Οι άντρε των ΜΑΤ συνήθως α αμήνονται Είδαμε το Σάββατο για μία ακόμη φορά πώ αμήνονται οι άντρε των ΜΑΤ Σύμφωνα με το κεδί Δεν τους είδες ε, οι αμηνόμενους μέσα στο αθμό του Μοναστηρακίου Αυτό λέω Τους την πέφτανε οι κουκλοφόροι οι γνωστοί οι άγνωστοι <Το> Τι ήταν αυτή τώρα δεν κατάλαβα Συνάδελφοί του ήταν με κουκούλες <Το> Παρακτική δεν τόπιασα. Τέλο πάντων, αμινόμενη ήταν. Ήταν αμινόμενο και γλογισμένοι στο σταθμό αναστήράκι. Αναγκάστηκαν να φύγουν από τι γραμμέ. Ναι, ναι, ακριβώ. Πόσο ζώα είναι αυτή η παλούρνη. Ετελώ. αναρωτιέμαι γιατί η κυβέρνηση δεν βγάζει μια γενική απαγόρευση των συγκεντρώσεων, των διαδηλώσεων, των διαμαρτυριών, των συνασρήσεων άλλων των τριών ατόμων και ξεπερδεύουμε. Από αυτέ, βεβαίω θα εξερεθούν εκδηλώσει τη στήριξη προ την κυβέρνηση και ενώ αυτέ των χρυσαυτών. Γιατί η χρυσαβήτησε και αν την μπορεί για τους ανενόχλιτες φυσικά. Αλλήμωνα. Ελά, δηλαδή συγγνώμη, πόσε ώρε μπορούμε να περιμένουμε? Όσο αντέχετε, δεν ξέρω. Όσο αντέχουμε. Ναι. Εδώ περιμένετε τόσο καιρό ότι θα έρθει αριστερά με τους 58. Α. <συγνώμη> Αυτό δεν μπορείτε Σε γουστάρουμε με τρέλα Γι' αυτό περιμένουμε Καλά κάνετε Έλα να σου πω στο λαϊκεί, Είσαι καλά Καλά ε, Με την ανάπτυξη τίποτα εντάξει Όλα καλά Όλα καλά με την ανάπτυξη Όλα καλά Ένας μήνας έφυγε 11 to go Έλα να σου πω Εσύ Με την κεφαλογιά δεν έχει καψούρα Εγώ Ναι Με την Όλγα Ναι Είχα Τώρα γιατί τα κολοτουβιάρισε και πήγε με τη Μισελ, η οποία είναι και μεγάλη, πολύ μεγάλη. Η Μισελ. Εμεί διαφορά και η Γυαλί. Η Βεράκι. Μισελ είναι μεγάλη, εννοεί είναι τεράστια που λέμε, αυτό. Καλά, σε, σε όγκο. Όχι σε, σε, σε όγκο, μυαλό. είναι μεγάλη. Σε μυαλό, σε μυαλό. Α, σε μυαλό, ναι. Εσύ μυαλό. Εσύ πιάθε τα δύο. Κοίταξε να δει. Mm. Η Όλγα είναι το πιο λαϊκό, είναι το μπουρναζιότικο το κορίτσι των δυτικών, α πούμε, που είναι του One Night Thundas, με τη Ξεπέτα. Η, η άλλη είναι κυρία, είναι αλλιώ το σκέφτεστο μυαλό σου. Προσπαθώ πολλέ μέρε να σου πάρω, ρε παιδί μου, και δεν, δεν είναι αδύνατο. Δηλαδή, εμεί που δεν έχουμε τη νέα τεχνολογία, δεν τη ξέρουμε τι θα γίνει, δεν μιλάμε μαζί. Ε, τι να σου κάνω. Ήθελα να σου πω, βάζετε, ε, από την ημέρα που βάζετε το λόγο του Άρη στην Λαμία, με τα τραγούδια από τη Τζαβέλα. Γιατί τα βάζετε αυτά, ποιοι τα, τα ακούσουν αυτά τα πράγματα. Αυτοί οι ανεκέφαλοι που, που, που, που πάνε σε πορεία, δεν πάνε πουθενά. Αυτοί οι αλήτε που θέλουν να δώσουν άλλη μια ευκαιρία στο Σαμαρά. Αυτό είναι, ξέρω το νομίζω, η ενωσυχία αργά μου όταν ακούγεται ο λόγο του Άρη.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 Καλά, είσαστε πολύ τυχεροί, ε. Γιατί. Όσο έχετε, Αντώνη, επάνω, καλά. Σας δίνει τροφές για σχόλια. Άλλο θέμα για σας δεν υπάρχει καλύτερο, να. Ποτέ δεν είχαμε παράπονο. Ε, όχι, κανένα παράπονο. Ε, είσαστε κομπλαδούρα, προχωράτε. Αποστολή καλημέρα. Καλημέρα. Ρε εσύ, αυτό δεν είναι πρωτόν πλεόνασμα. Αυτό είναι πρωτοφανέ ξεκου***σμα. Γιατί η αγαπημένη μα φάντα πορτοκαλάδα παράγεται στην Ελλάδα με χυμό από ελληνικά πορτοκάλια. Περισσότερη φάντα φυσικά. Lidl, φρέσκα και φθηνά. Από Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου μέχρι Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου. Πατάτε Κύπρου, 44% φθηνότερα. 3 κιλά. Το κιλό, μόνο 74 λεπτά. Ελληνικά πράσινα μήλα, 40% φθηνότερα. Το κιλό, μόνο 77 λεπτά. Λίδλ, ποιότητα και τιμή. Με διαφορά. <Β' Σίγω> σίγουρα ο Φελίνη θα έκανε εδώ κάποια πλάνα για τον Τολτσεβίτα έλα και θα καταλάβεις Εστιατόριο 17 Πολιτισμός, δημιουργική κουζίνα μεσημέρι βράδυ Ποτό, live ελληνική μουσική Εστιατόριο 17 Λυκαβιτού 2 και Ακαδημίας Κολονάκι διά διάλειμμα χωρίς τσίψτε γίνεται, για πείτε τι να σας φέρω Για μένα νάτσος και καμιά μπυρίτσα Πατάτες με λιωμένο τυρί και κοκακόλα Μια κρύα σοκολάτα μην ξεχάσεις Κάνα το χτύπαγα Και δύο μισουπώ Και καναγαριδάκι πιάσε να υπάρχει Το free to go Cinema σε στέλνει σίνεμα με όλη την παρέα Γιατί σου δίνει όχι μία, όχι δύο, αλλά τέσσερι δωρεάν προσκλήσει για την ταινία Robocop που κυκλοφορεί στι αίθουσε στι 6 Φεβρουαρίου. Τη χρονιά 2028 η Αμερική κρατάει τα ενία τη ρομποτική τεχνολογία χάρη στην πρωτοπόρο εταιρεία Omnicorp. Δεν έχει όμω καταφέρει ακόμη να υιοθετήσει αυτή την τεχνολογία για να επιβάλλει την τάξη στους δρόμου τη. Έτσι, όταν ένα αστυνομικό τραυματίζεται εν ώρα υπηρεσία, η Omnicorp αρπάζει την ευκαιρία και τον μεταμορφώνει σε έναν ισχυρό άνθρωπο-ρομπότ, τον Robocop. Τι συμβεί όμως όταν η ανθρώπινη του πλευρά έρχεται αντιμέτωπη με τη μηχανική? Μπες στο freetogo.gr, ενεργοποίησε το online πακέτο 200 λεπτά προς όλους με μόνο 5 ευρώ και γίνε ένας από τους 150 τυχερούς που θα δουν σε avant-première την ταινία Robocop την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου. Γιατί free to go cinema σημαίνει πρεμιέρες για όλους. Χρώματα, κόλες, στεγαρωτικά και προϊόντα ατομικά. Υπάρχει οικοδομή και σπίτι που να μην χρειάζεται την Τουροστίκ. Πάνω από 230 προϊόντα λύνουν χιλιάδε προβλήματα. Μεγάλη ποικιλία σε πανίσχυρε πόλε Τουροστίκ, σοβάδε Τουροστίκ, σε χρώματα Τουροστίκ, σε στεγανοτικά Τουροστίκ, σε καθαριστικά, διαλυστικά, σφραγιστικά και σε όλα τα ειδικά δομικά υλικά. Ζητήστε τα σε επιλεγμένα καταστήματα χρωμάτων, δομικών υλικών και ειδών υγιεινή. Τουροστίκ Αναγνωρισμένη ποιότητα με ΆΙΖΟ 9001. Αγοράζουμε ελληνικά προϊόντα. Στηρίζουμε Την εργασία στην πατρίδα μας. Φαντάζεσαι τα ελληνικά χωριά να ερημώσουν μια μέρα. Τώρα μπορείς και εσύ να δώσει συνέχεια στο ελληνικό χωριό. Με το χωριό Αϊφόρο, ένα εξαιρετικής ποιότητας ελαιόλαδο ορθών αγροτικών πρακτικών, εξοικονομούμε ενέργεια, νερό και άλλους φυσικούς πόρους, για να συνεχίσει η γη να παράγει για μας και τα παιδιά μας. Ελαιόλαδο, χωριό Αϊφόρο από τη Μινέρβα. Δίνει συνέχεια στο ελληνικό χωριό. Έλα χορέκα. Έλα στην έκθεση που άλλαξε τα δεδομένα για τα ξενοδοχεία και τη μαζική εστίαση. 7 με 10 Φεβρουαρίου, Μετροπόλητα Expo. Έλα χορέκα. Έλα στην επιτυχία. Οργάνωση φόρουμ. Μόνο για επαγγελματίε. Μπορώ.gr Ό,τι σα βασανίζει δεν χρειάζεται να περιμένει. Μπορώ.gr Online επικοινωνία μέσω live chat με του ψυχολόγου συνεργάτε μα καθημερινά 6 με 9 το βράδυ. Μπορώ Όταν η ψυχή σας μιλάει, τώρα υπάρχει ένα αυτή να την ακούσει. Μπορώ Συνδεθείτε και μιλήστε μαζί μα. Καθημερινά, 6 με 9 το βράδυ. FM, στους το αληθινό ραδιόφωνο. <Πομ, πομ, πομ, πομ, πομ, πομ, πομ, πομ, σε, και σε μας δεν λέτε τίποτα Πρωταθλητέ είμαστε. Ποιο διαφωνεί, Το τραγούδι λοιπόν, όχι αυτό το απομίμηση του Εθνικού Ήμνου που είναι από την ταινία από τα Κόκαλα Βγαλμένα, μια ελληνική ταινία, ιδιαίτερη έτσι με το τι γίνεται στα νοσοκομεία. Με την ευκαιρία σήμερα το βράδυ, 6 ώρα επειδή μου το λέτε και εδώ ακροατέ, στην ομόνια έχει το πάμε συγκέντρωση για την υγεία και 6,5 ώρα στη Θεσσαλονίκη στο άγαλμα Βενιζέλου. Είναι ωραία αυτή η ταινία, δείτε την ελληνική κομμοδίουλα. Ό,τι πρέπει, περιγράφει εκεί το τι γίνεται σε ένα νοσοκομείο. Το άλλο το τραγούδι, το γαλλικό, ε, το τραγουδάει η Ντίλα είναι μια νέα γαλιδούλα με αλγερινή καταγωγή. Και πώ φαίνεται όλο αυτό θα το δείτε και στην εμφάνιση. Όποιο το δείτε στο YouTube ή οπουδήποτε και στον ήχο, πώ φαίνονται αυτά τα αρώματα που κουβαλάνε και τα ηχοχρώματα. Όλοι αυτοί που έχουν έρθει ή έχουν ρίζε σε άλλη χώρα και μεγαλώνουν σε άλλη χώρα. Αυτή η ομορφιά, η ομορφιά και το ζητούμενο. Που σε αρκετού εδώ συμπολίτε μα δεν αρέσει και θέλουν καθαρού Έλληνε για να χορτάσουμε αυτά τα ωραία των καθαρών Ελλήνων που τα έχουμε ληστεί όλα αυτά τα χρόνια. Το τραγούδι, λοιπόν, είναι η Ντίλα, η τραγουδίστρια. Το τραγούδι, dernier dance. Τελευταίο χώρο, καμία σχέση με τον δικό μα εδώ, με τη Βύση και τον Καρβέλα. Εντελώ διαφορετικά πράγματα. Τι έχουμε τώρα. Έλληνε. Ο Κοντονή από το ΣΥΡΙΖΑ και ο Ντινόπουλο από τη Νέα Δημοκρατία συζητάνε για την κεφαλονιά. Και δεν υπάρχει καμία παρέμβαση για την επίλυσή τους. Δεν μπορούμε με αυτό το κρύο να ε, λέμε για σκινές. Εδώ πρέπει να ε, φύγουν αμέσως κοντέινερ ε, για να στεγαστούν αυτοί οι άνθρωποι και πρέπει να υπάρχει άμεσος έλεγχος όλων των κατασκευών που έχουν δείγματα ζημιών. Τα 587 ευρώ τα οποία δόθηκαν, καταλαβαίνετε ότι έχουν ήδη εξανεμιστεί και εδώ χρειάζεται ουσιαστική παρέμβαση, ουσιαστική μετά παρέμβαση, σεισμό, μετά, τα προβλήματα μετά είναι... το δεύτερο σεισμό. Και βέβαια... ε, εμείς, εμείς θεωρούμε ότι αυτό το πρόβλημα δεν είναι ένα πεδίο κομματικού ανταγωνισμού. Πρέπει να δούμε μέχρι το πρόβλημα των κατοίκων. Μέχρι τέσσερα δεν είχε γίνει και εγώ το χαιρετίζω. Να yeah, τέσσερα yeah, δεν είχε και Αλλά να μην θες... δυνανή... γίνει από εδώ και π και Πότε, α πούμε, είναι ο χρόνο που πρέπει να πάνε τα κοντέινερ με τέτοιο καιρό, με τέτοιε δονήσει, με τέτοιε καταστροφέ και ακούσατε και στι ειδήσει. Πριν όσοι μαζεύτηκαν στο πλοίο, ψάχνουν τώρα για ε, γαστρεντερίτιδες και όλα τα υπόλοιπα, γιατί είναι κλειστό ο χώρο, είναι, είναι αυτό που είναι. Πότε θα πρέπει, ποι πρέπει να πηγαίνουν τα κοντέινερ, σύμφωνα με τη λογική, και όποιο διατυπώσει μια διαφορετική άποψη, βλέπω εδώ και μερικού το ακροατέ αμέσω. Τι θέλετε, σεισμολόγο, κάθε σεισμοπαθή, έναν γιατρό δίπλα του, μια σκηνή δίπλα του. Ναι, κανονικά θα έπρεπε αυτό να γίνει. Γιατί ακούγεται από την ασφάλεια εδώ του σπιτιού μα ή από τη ζέστη του σπιτιού ή την απόσταση και τη σιγουριά. Κανεί δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί το επόμενο πεντάλεπτο. Με τη σιγουριά όλων αυτών κρίνουμε τώρα και λέμε εντάξει, δεν χρειάζεται αμέσω να πάνε. Και πότε να πάει το κοντέινερ, όπω λέει ο Ντινόπουλο. Το έπαικαν δύο φορέ, του ήρθε του δίπλα να φύγει. Αν συνεχιστεί, την... Την... Αν συνεχιστεί Λέ, συνεχιστεί... αυτό το βιώσιμο, Αν συνεχιστεί αυτό το συνεχιστεί αυτό το βιώσιμο, εάν παρακαλώ να είσαι. Όχι, όχι, όχι, κύριε όχι, Όχι, όχι, όχι, δεν παρακαλώ Παπαδάκη, εγώ δεν μπορώ να σα προστατεύσω όλου. Όλου σα δημοκρατία τα προβλήματα με τον κύριο και μετά να μα κάνει. Λύστε με τον Βουδούρη, και για τον Βουδούρη και για τον ο Κύριε γνωστό. Έσω διακομματικό, δικομματικό εδώ για την ακρίβεια, παιχνίδι με παροχημένο τρόπο τελείω που πέφτουν στη Λούμπα και ακόμη καινούργοι πολιτικοί που θα έρθουν να σώσουν τη χώρα, δεν λέμε για του παλιού, τη σώσανε και δεν έχουν τι άλλο να κάνουν και ασχολούνται με αυτά. Αλλά και οι καινούργοι πέφτουν αμέσω στην Λούμπα μετά από όλα αυτά, λαό. Λοιπόν, έχω να σου πει ένα γράμμα. Έριξα και εγώ γκόμενα με σένα. Με μένα. Ναι. Τι έκανε να του τσέκει. για καφεδιά, με φιλαράκι. Μήπω ακριβώ τώρα, αυτά δύο κομμενάκια. Να πέσει την Αρχίζει μια να λέει στην άλλη κάτι ιστορίε. Άσε εντσλέγε, ασένα για το κτέλι λίγα Εγώ το κάνει τριβή. Το λεβέντι, κύριε Το ν το Λοιπόν, αρχίζει να λέει για το χτέλι βαδιά, αρχίζει να λέει κάτι μανιέζε, δεν ήξερε για το 90 και φτάει το λεβέντι, κόλαγε εκεί, πετάω δύο ατάκε. Ποιο χτέλι. Που κάνει τη λιβαδιά πέντε ώρε, αυτό. Γιατί το μόνο που τον νοιάζει τον οδηγό είναι να σταματήσει το 90 να πάρει την κούτα με τα τσιγάρα τη μίζα του για να κατεβάσει το τσούρμα εκεί πέρα. Τα ξέρω αυτά. Κάνετε κάποιο λάθο γιατί εμεί κυρία στο 90 δεν φτάνουμε. Να το σοφιλό, έλα. Μετά αρχίζει να λέει για μία που. Μια βλάχα που είσαι πάρει και έλεγε Ζαμούτρα σου, Μωρή. Ποιο είπες Μωρή, θα σε ξεμαλιάσει, την τέτοια. Τη ξεμαλιάρα. Mm. Αυτή ήταν πιο διαβασμένη, σε έβαλε κάτω. Τι Αυτό που άκουσε. Αυτό που άκουσε, και άσε το υφάκι τίπες. σε μένα. Τρίχα-τρίχα θα σε πιάσω, έχει. άντε. Με Μα Υπάρχουν και κόσμο που έχει και νοημοσύνη. Θα σε ξεμαλιάσω. Τι Αυτό που άκουσε. Μου λέσε με να τι είπε. Τι έβαλε, κόλαγε σου, λέω. Μάλλον στο YouTube αυτό, άντε πώ τα Με δεν την ιστορία. Καταλήφια με να πούμε ποτάκι. γίνει το Έλα, ρε, φίλος. Ωραίο. Έλα ωραίο. Πάντως δεν θέλω να σε πικράνω, δεν θα σε πάρει τηλέφωνο. Όχι, εγώ το έχω τηλέφωνο, Πάσκαλα. Θα δώσω εγώ τηλέφωνο. Ναι, ναι, <χι> το τηλέφωνο είναι ψεύτικο, φιλός. Λες. Ε, κατάλαβε τώρα Δεν σε βλέπω. Φιλιά. Καλά να περάσει φίλος μόνο yeah. σου. Μόνο, yeah. μόνο σου, πάντα καλύτερα μόνο σου. Έλα, Αποστολή. Έλα. Τι κάνει καλά, είσαι. Καλά. Να σου πω κάτι, ρε. ο Πρωθυπουργό είπε 400.000 ερευνητέ. Να σου πω, Αποστολή βάλε και 200.000 από μένα και είναι και να φίλο που με βαρτάρει 200.000. Έτσι για να γουστάρουμε. Ε, μην μου πει τώρα τηλεβαλέ <laughs> γιατί αυτή τη λένε. <laughs> με συγχωρεί δηλαδή. <laughs> Αν καλά, γεια. Yeah, yeah. <laughs> Όλα με εντολή σαμαρά. Να το βάζεις κάθε φορά που θα τελειώνει κάτι με εντολή σαμαρά. Αυτό. Όλα με εντολή σαμαρά είναι. Αποστόλη, εσύ. Εγώ. Θέλω βοήθεια, σε ψάχνω τώρα δύο εβδομάδε. Μπράβο. Καλή προσπάθειά σου, με βρήκες τελικά. Ναι, σε παρακαλώ, κάνω μου τη χάρη να μου πει ποιο είναι εκείνο το τραγούδι που είχε βάλει πριν μερικέ εβδομάδε που έχει σχέση με ένα και λέει μου, πάμε να το δω. Το λογάκι, το άλογο, πώ λέγεται. Δεν ξέρω πώ λέγεται. Κάπω έτσι λέγεται. Πάτα στο YouTube δεν το... το άλογο μου θα το βρει. Μαμά μου, μπαμπά μου. Ε, come on, let's go. Down, gown, γάου. Γάου μάλλον θα λέει. Oh. Βρε το εκεί, άντε γεια. Ποιο το λέει ρε παιδί μου. Μία το λέει, μια αυτιά μου ρε. Ποιο το λέει. Ιβανδί, ποιο το λέει. Δεν το βρίσκω σου λέει. Πάτα εκεί θα το βρει. Ξέρω γορτά κάτσε, κάνουν έρευνα. Εμεί πώ το βρήκαμε. Αχ, δεν με βοηθάσω όμω. Σιγάμι σε βοηθήσω κιόλα. <laughs> Να με αγαπά, άντε γεια. Né? lá que Ε, δεν παίνει κανέναν Έλληνα σπίτι σου. Έχω πάρει. Εσύ και δεν σπίτι σου. Έχει βρωμίσει ο τόπο. Να... κανέναν Έλληνα σαν και του λόγου σου. Η... Δεν μπορούμε να ξεβρωμίσουμε τον τόπο. Γιατί όλες οι φυλακές έχουν μέσα ξένους Έλληνα Γιατί... κανεί, ε Κλει. Το, Κλει. το τηλεσκόπιο βρίσκει σε φυλακή. Πολύ λίγοι, είναι μέσα, Πολύ Γιατί... ένα κράτο όπου υπουργό <χει> <δικαιοσύνης χει> <της Συλόφανασίου χει> και μη σου που μέσα που είναι ζωντανή το Να εννοεί και τα σταθτώ κράτη. Να, στα <σύρω> να θεωρεί σπουβέδα <συρώ> <και συρώ> για τη μυρτό που τη βία στο Παγιστάνο. Ότι το θέμα με τη μυρτό είναι ότι ήταν πακιστανό, ότι αν ήταν Έλληνα δεν αντόκανε. Όχι <συρώ> βέβαια. Επειδή ήταν <συρώ> πακιστανό στο Κανε. Έφεραν τι κάνω τα αγγελία, πάρε. θα κάνει. Καλέ τίποτα, <συρώ> οι Έλληνε Παναγίε είναι <συρώ> άι στο διάλοκα που ξαφωνάχε. Έρετε φάσει σταριό από το χάμω. <συρώ> Τώρα ακολουθεί λαός. Αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος μαγαζίνο, Το βράδυ 10 παρα 10, όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη, που είναι σήμερα, τηλεοπτική ελληνοφρένεια στον Α. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Έλα, νόμιζα ότι μου είχε κηρύξει εμπάρκορε μα τώρα. Τη Δευτέρα σε ψάχνω. Έλα, ρε φιλό. Έλα, σου πω κάποια πράγματα. Δηλαδή, πράγματα αλλάζουν, οι αξίε κάνανται παντού Το Πασόκ είναι πια μια ανάμνηση, έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάει να γίνει η κυβέρνηση. Η ΑΕΚ παίζει ντέρπι, τώρα φαντάσουμε τον περαμαϊκό. Άνθρωποι σκοτώνονται για να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρομοκράτε, απλά επαναστάτε, κηρύσουν την επανάσταση στο όνομα τη Μεσαία Αλλά κάποιε αξίε μα τώρα μένουν στο χρόνο. Και μία από αυτέ. Είναι σκατοψυχιά του κρατεντέρη. Τίποτα άλλο. Δεν το είδα που έρχοταν αυτό. Έλαγε. Ο Γεωργιάτη μου θυμίζει ο μαφιχάτη του Στυρίδωνα που τα είχαμε το κάνει να για να κλέψει λίγο από τη δόξα των αρχαίων και τέτοια. Ναι. Μου θυμίζει την παροιμία που λέει Δόξα Εξάρου στο χωριάτη για να ανέβει στο τρεβάτι. Ε, όχι και χωριάτη τον Άδωνη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όταν λέω χωριάτη δεν είναι όφιλε το χωριάτη τον άνθρωπο, τον βλάχο στο μυαλό. Α ελκούνε ει μα και στο τέλο και πάνω στη μούρη μαλλιό φιλέ. Τιλάχιστον μας δίνουν αυτό που θέλουμε, μερικοί. Ναι, και για τον άλλο, τον Γεωργιάρη, τον νούμερο 2, τον Ιλήθιο και τον Παντυλήθιο, αυτό μάλλον δεν έχει πάρει χαμπάρο τη μαζί και αν Και τα λέει για να πάρει πανηλή... βραβείο, σωστό. Πριν από ένα μήνα ο Άδενης ήταν σε ιδιωτικό νοσοκομείο στο Μαρούσι και εκεί με κλήρωση πήγε. <laughs> Στο Real έχω πάρει. Ναι, ναι. Αποστόλη uh, είσαι. Εγώ είμαι. Αχ, ah, και έλεγα όλα αυτά τα χρόνια που σα ακούω ότι δεν θα πέσω πάνω σου, αλλά δυστυχώ έπεσα. Πάρτα, είδε μια φορά πριν τηλέφωνο την πάτησε. Λοιπόν, δεν θα συνεχίσω γιατί θα με κάνει <laughs> Τι ήθελε, Ήθελα <laughs> το βιβλίο του Αλέξανδρου, τον πρώτο μου. <laughs> Πάρτο, εδώ το έχω. Όχι. Ναι, ναι, το Να έρθω τώρα στα γραφεία. Τώρα, έλα τώρα. Γράφω τη λευταία σελίδα και στο στέλνω. Οκ. Έλα, γεια, γεια, γεια. Αποστολή! Έλα! Θα έχουμε κι άλλο μνημόνιο. Πώ το βλέπεις! Αν με ρωτάς τι σα αξίζει, η απάντηση είναι ναι. Ε, Κανονικά πρέπει να έχουμε κι άλλο μνημόνιο. Ανησυχώ και περιμένω την αύξηση εδώ στη δουλειά μου. Ναι, ναι, η αύξηση ε, θα δω... έχουμε με το επόμενο μνημόνιο.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 Ο διάλογος μεταξύ γέρων πριν 10 λεπτά λέει ο παππούς «Κυρία μου, δεν βλέπετε το σκυλί σα κατουράει τα πόδια μου, αλλά χαθεί, λέει «Γιατί είσαι δεκατουράς». Τέλος πάντων σταματάει εκεί πέρα ο διάλογος, μόνο αυτό είχα να πω. Τι λοιπόν, σταματάει εκεί πέρα, έπρεπε να πει <κυρίζει> «Γιατί είσαι δεκατουράς τα πόδια σου, κολόγερε». <κυρίζει> Ακράτεια, δεν έχετε όλοι τα ραμολί. Σκυλή σε πείραξε. Πραγματικά. Πραγματικά κατουρούσε τα δίπλα ακριβώ στα παπούτσια του. Πραγματικά σου λέω. Και οι άλλοι έδειχναν απάθεια. Μα καλά, και ο άλλο καθόταν και του κατούραγε τα παπούτσια, δεν τράβεγε πιο εκεί. Ρε, ο άλλο κοιτούσε, μιλούσε και το σκυλή πήγε και κατουρούσε δίπλα στα πόδια του, σου λέω. Τον πιτσίλια. <laughs> Τέλο πάντων, πολύ τρέλα εδώ στη Θεσσαλονίκη με τα σκυλιά. Έχουμε φάει πολύ σκάτο. Mm. Έλα <Δελα> το <ετωλή> Πληροφορία, πληροφορία. Ναι, ο υπολογισμό <στολισμός> που ψηφίστηκε φέτος στη Βουλή... Έτσι που το 14, ναι. έχει 15% αύξηση για τους βουλευτέ, το ξέρεις. Όλε! ήρθε η ανάπτυξη. Να, αρχίσαν οι αύξηση. Ναι, πρόσεξε. Για Ό, ότι τι μην... περίμενες, να ξεκινήσει η αύξηση από σένα. Αυτό να μου πεις. Πρόσεξε. πρόσεξε. Όχι για τους βουλευτέ μόνο είναι ενεργία, αλλά και τους δεξιούχους. Δηλαδή, από 80 μοίρια θα πάρουν 92. Καλά είναι. Καλά είναι. Mm. Από τη, απ την άλλη κόψεσαι, πούμε, το δικό στο μισθό για να ζήσει παππούλια Ε, μπορώ να μιλήσω με τον Αποστολή. Εγώ είμαι. Καλησπέρα καταρχήν. Θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια για την εκπομπή. Γενικά, μόλι τέλειωσε όλε τι εκπομπέ, άκουσα από το site τη Ελληνοφρένεια. Πολύ καλή φάση. Τι όλε, ρε φίλε. Ο, Α, από πότε άκουγε. Τι έχετε στο site. Που και άκουγε όλε τι εκπομπέ. Ναι, ναι. Α καλά, παιδάκι, παιδάκι μου, καμένο είσαι. Είμαι καμένο, ναι. Καλά κατάλαβα. Θέλω να σα πω και τα ευχάριστα. Έλα, έλα γόρι μου, έλα γόρι μου, έλα! Είμαστε κυρίε και κύριοι πρωταθλήτε. Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης στους φόρους. Ελλάδα! Είμαστε πρωταθλητές στο φόρο εισοδήματος. Είμαστε οι πρώτοι στην Ευρώπη, Ελλάδα! Ο μέσος όρος της κλίμακας ανώτατης στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 την 36,66. το Ευρωζώνη 17' 17,44,52. Η Ελλάδα, Ελλάδα! Πρώτη με 46. Δεν μπορώ να παλημβαίνω. Γιατί την Ελλάδα, ρε γραμμότο! Είμαστε πρωταθλητές των φόρων επιχειρήσεων. σαρώνουμε. Έλα σου λέει, όλε, δεν σταματούν να τράβουν από τελείο. 21, ευρώ από τον 28 μέσος όρος. 25, ευρώ ζώνη των 17. 26 ελαδάρα. Ελαδάρα, σε γουστά. Έχουμε και καλύτερη επίδοση, γιατί ανεβάσαμε τώρα, δεν φτάναν αυτά, ανεβάσαμε τους φόρους στις ομόριθμες επιχειρήσεις, για φέτος, στις μικρές επιχειρήσεις, άλλη μια δεκαπεντάρα από πάνω. Δεν είμαστε απλώς αθλητές, είμαστε και ρέκονι. Το κυβέρνο το πήραν οι οι οι Είμαστε αυτολαθητές, κυρίες και κύριοι, και στο ΦΠΑ. <σφυρ> <σφυρ> 21,52 ο σε Όρος στο 28 20,45 ο Μέσος Όρος της Ευρώπης στο 17 23 η Ελλάδα Δεν μας βγαίνει κανένας <mern los santos europeos virtualizados> Αγαπητοί Έλληνες φίλοι Κερδίσατε